Πάμε τώρα, πάμε τώρα. Πετάμε τώρα, πάμε τώρα. Πετάμε τώρα, πάμε τώρα. Πετάμε τώρα, αλλά του μαθητή ο σε ανηκέτε θα αν γονική στις 8. Σωστό. Αλήθεια. Αλήθεια. Είτε να. Είτε να. Είτε να. Είτε να. Είτε από όλα φιλοκαλία θα πει η αγάπη του ωραίου.